Λοιπόν, περίμενα να το τερματίσει ο Άδωνη, αλλά το τερμάτισε άλλο. Τρε φτιλέ. Ποιο Ο Αρμανιτόπουλο. Μεγάλο ιτημένο ο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο. Ε, πώ τον λε, δεν τον λε και νικητή, συγγνώμη κιόλα. Μεγάλο ιτημένο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο, μόνο τα. Με 26% περίπου το λε νικητή. Ο Σαμαρά ε... έχουνε μάθει σε μεγάλα ποσοστά. Ναι, γι' αυτό μάλλον. Οριακά ο Σαμαρά να πάρει ίδια ποσοστά με πολιτική άνοιξη, έτσι. Στόριο είναι. Τι είπε πάλι αυτό ο Τσουλάκουγλου. Συγγνώμη και δεν κόκκκκλω. Πάνε οι Σιρζέ να δουν τι διαπραγματεύσει που κάνουν με του Ευρωπαίου. Εγώ φαντασιόνομαι ήδη. Τη... Να ξεστραβωθούν και... να παραδουν τι διαπραγματεύσει. <laughs> ναι, εγώ τι φαντασίστηκα. Και εγώ, το θεωρεί και επιτυχία αυτή η διαπραγμάτευση. Την έχουν στι επιτυχίε τη κυβέρνηση. Τη φαντασιόνομαι ήδη η αποστολή. Στι αποτυχίε τι έχουν, αν έχουν τέτοιε διαπραγματεύσει για επιτυχία. Έλα, έλα, Τι ζημιά ήταν αυτή η δευτερία. Ο παλούριο τι έπαθε και τη γριάξε, έχασε το ψυγείο. Τι ζημιά ήταν αυτή που έπαθε. Αστα, αστα. <laughs> Μεγάλο το στραπάτσο. <laughs> Αρρώστησα. Βαλάντωσα. No sobo mnie. To jest, że para Po po po po.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 Θα σας πω, Έλα. άκουσα χούχλη που είπε τώρα ο Θήμιος, είτε δημιουργικά. Τι? Πριν από τις εκλογές, η χούχλη, το Μπουτσούμπα. Του λέει Και, κύριε Μπουτσούμπα, είστε λέει πιο... Κάνουμε μεγαλύτερη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το θέμα με τη χούκλα, αυτό θα από τη χούκλη. Όχι, από του κουτσούπα. Που το παίζανε με ξορθένεια τόσο καιρό και σου λέει τώρα που σφίξαν οι κόλλη ή έπεσε η καλή διαφήμιση. Δεν ξέρω. Α δούμε λίγο από την δουλαβα με τον Ρογάκο και τον Κούρο. Και τη χούκλη βέβαια. Να τα πούμε λίγο πριν να επηρεάζουμε ότι προλάβουμε. Δεν μιλάμε, θα γίνουμε κόντω. Θα έχει πια υπέρ Αυτό που αντέλα να κάνει κάτι χτυπήματα που και πού, πολύ μαρέ, πολύ με εξετάσει. Σου κρατάει τον ενδιαφέρον. Εκεί που δεν το περιμένει, τσουπ, σου πετάει μια εκπομπή τη Χούκλι για το ευρώ. Α πούμε. Ναι, λοιπόν. πρόπρεση. Είχε το Τώρα, αυτό. Μετά ο Βαφιάδη. για, για το Βαφιάδη. Μπράβο, υποθήνω για το Βαφιάδη πόσο ανοιχτά ήταν υπέρ τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει μετά το Βαφιάδη, δύο μέρε μετά, ο Ρογκάκος, έκανε κριτική. Ούτω το έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Καλό ο Σαμαράς θα ντρεπόταν να βγει να πει ψηφίστε μα για τη σταθερότητα, ή όχι. Ποιο, ποιο. Ούτε θα σκεφτόταν να ρίξει λάσπη στον αντίπαλο, όχι. Άκουσα τώρα που έλεγε στον άλλον ότι 30% ελιά και Νέα Δημοκρατία. Ήθελα να σε ρωτήσω για μια σοβαρή ερώτηση να μου Με τις θάσεις, δηλαδή, βόησε η Εμεί τι είμαστε εμεί για να βοηθήσουμε. Ενώ κάναμε τα ζευγά το ΣΥΡΙΖΑ, θα βρούμε μέχρι το βράδυ. Ενώ έπρεπε να χαϊδεύουμε το ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Ε, όχι, αλλά α, με... α, α. στην παρούσα φάση. Να χαϊδεύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε τι. Ναι, Αλέξι, γερά. Γερά, Αλέξι, υπεύθυνα με την Ευρώπη. Υπεύθυνα με την Ευρώπη, σώσε μα όσα μνημόνια και αν βάλουν οι άλλοι. Αλλά καινούρια μνημόνια. Yeah. Να ασκήσει τα μνημόνια που υπογράφει ο Σαμαρά και φέρει δικά σου. Yeah. Τι να πούμε. Έλα, Αποστολή. Είμαι άνεργο Ευρωπαίος χωρίς ευρώ στην τσέπη και μου έχει μείνει κατάληξη. Βγήκε από το Πώς... ευρώ? Έλα, ρε, μουρή. Κουμώνι, κουμώνι. Σκέφτομαι τι να κάνω την κατάληξη του Ευρωπαίου, αυτή μόνο μου έχει μείνει. Έχει καμιά ιδέα. Πώ δεν έχω ιδέα. Για πε. Έχει καρέκλα και σπίτι? πίτι. <laughs> ανάποδα και δοκίμασε κάτι να δω. <laughs> Αυτό σκεφτόμουν και εγώ μόνος... Αυτό να κάνει, φίλε. <laughs> Follow your heart. <laughs> ε, ευχαριστώ, τα λέμε. Α, γεια. <laughs> τι ήθελε να πει αυτή κα...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 Έλα φίλο, με τη μία ρε. Δεν παίζουμε. Ναι, κάτσα σε κλείσω, ξαναπάρε. Ε, όχι, όχι. Κα... Αφού σε χάλασε, ρε, μα. Όχι, <b> oh, δεν με χαλάσει. Α, τι θε. Λοιπόν, αύριο ξεκινάει το σεξ. Αύριο θα τη φάω κανονικά. Ξεκινάει... ξεκινάει το σεξ αύριο. Γιατί ξεκινάει το σεξ αύριο. <συριακά> Λερα... Χθε ήταν το σεξ, παιδί μου. Δεν είδε πώ τον πήγε ο στο βάζελο. Έλα. Χθε ήταν το σεξ. Ρε, έχω πανελλαδικέ φιλέντε. Τι <συριακά> έχει πανελλαδικέ να Λερα... κάνει <συριακά> τι. Μην ξεχάσει το μηχανογραφικό να βάλει διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι κάτι κολοεπιχειρήσεων. Περιμένει <συριακά> <συριακά> να <συριακά> Λοιπόν, <συριακά> να πα Στην Ελλάδα, του Σαμαρά! Σε άκουσε Τι θα δηλώσει, ποιες σχολές Α Ναι. Υπηρεά. Έχει ψηλού στόχου. Σε... Τι σχολέ, παιδί μου, τι τέει η υπηρεά. Σε ποια σχολή. Ηλεκτρολόγω μηχανικών. Θέλω να σπαλάξω τα φώτα. Τι θες τώρα. Α, ah, να έχει δίπλωμα. Αλλού δεν δέχομαι, φοβάμαι. Να σου πω. Τι κατεύθυνση είσαι. Τεχνολογική. Φόλο. Αγράμματι όλοι. Νούμερα. <laughs> Και λίγο Α, ιστορία, τίποτα. Νούμερο τη <laughs> κοινωνίας, Στο διάλογο. Υιστωμαράς. Να πα να κάνει ξυκνοκολλήσει, βλαμμένα. Ηλεκτροκολλήσει. Όχι. <laughs> την ιστορία την γράφει ο Σαμαρά. Λοιπόν. Όχι, ο Σαμαράς δεν γράφει την ιστορία. Ο Σαμαράς σκίζει τα μνημόνια. <laughs> ναι, καλά. Θα σκίσει κακαλτσόν. Καλό θα σκίζει τα μνημόνια. <laughs> δηλαδή με το που τελειώνει το πρώτο, το σκίζει. Να έρθει το επόμενο. Πάει. Δαν. Βάζει έναρτίκ. Το κάνω αυτό. Σκί Άλλο. Πε μου λίγο τη γνώμη σου, ρε τι λες να πει αύριο. Πού Όλες οι χθε είδα το καταπληκτικότερο ντοκιμαντήριο φασισμό ΑΕ στην ελεύθερη ΕΡΤ. Απλά έτσι για να φορά το λέω. Τι και... αναφορά Με... ότι να μάθουμε ότι υπάρχει ελεύθερη ΕΡΤ. Ελεύθερη είναι η Είναι ελεύθερη να λένε τι μαλλικίε πολύ ελεύθερα. Ωραία, εγώ μιλάω για. Έλεγε ο Μπουτάς, από πίσω ότι πρώτο πρόβλημα είναι η ανεργία. Και άλλοι οι παπαγαλίναντ, υπάλληλοι του καψή. έλεγε ότι το πρώτο πρόβλημα δεν είναι η ανεργία, είναι τα σκουπίδια. Η καθαριότητα. Τα σκουπίδια από τα δικά του τα έχουν δει. Γι' αυτό το λένε μάλλον. Πώ πέρασε με του Πολύ καλά, πολύ καλά. Δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση. Ναι, το ξέρω. Αλλά πιστεύω... Στην έφεση, δεν... είναι στην έφεση. Οι σχολικοί φυλακέ τι κάνουν. Που του θυμήθηκε σε λίγο, θα μου πει και για δημοτικού αστυνόμου. Ναι, η... οι σχολικοί φυλακέ τι κάνουν. Ευτυχώ δεν ήρθε ο Άρη, θα είχαμε παντού μπατσαρία μέσα σε όλη την Αθήνα. Ναι, θα καταφέρουμε. Θα χάσουμε και από βέβαια, αλλά τέλο πάντων. Θα... Αν το βάζει μαζί, μπάτσι παντού που έλεγε ο Άρη, μαζί με την αισθητική, ουριάζει η φαντασία μου. Όχι, α το καλύτερα, δεν θέλω να φανταστώ. Να δω του δημοτικού μπάτ να σου γράφουν κλεί Παραιώ και τα τουάζ πάνω του στο σήμα. Η Ναμωράτα, λάσου σουρελά, λάσου σουρελά. Αφιέρωση για την Παρασκευή και μετά βάζει τσίπρα, ξέρει τι είναι. Τσιταντίνε, τσιταντίνε την Πολόνια. A mickie i amiki. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può na Un innamorato morata, la szura, la szura. Szczęścia. Kompanie, kompanie, buona sera. Uni na morato, alien na morata, la szura, la szura. Buona badania. Vinceremo! jemu. Ciao. Ποιος είναι αυτό? Dάσκαλo, talo. Technologies, kłopata. Με Και κάτι άλλο, θέλω να μου βάλεις μια μέρα Που είχε πάνει τον Γιακουμάτο στο τηλέφωνο Και του κάνεις μια πλάκα και σήκωσε το τηλέφωνο και σε έβρισε Είχε πολύ πλάκα όλη αυτή η ιστορία Πολιτικόγραφή, για Μιακουμάτο, παρακαλώ Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν Έπεσε γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο Έπεσε γραμμή με τον κύρι... κύριο Στερερές μιλήτως, Ναι, ναι Για ένα λουτάκι Τι θες να Θα ληφθούν μέτρα κύριε Γιακουμάτο. Θα μου κλάσεις τα σ*** για καραγκιόζιαντε για σου μιλήσεις. Και να πας τηλεμόνο μη σε στο ξύνο, μπλάκα. Γεράσιμαι. Ε, τι θες μπορεί να Τι θέλεις. Να σου πω. Σε μένα βρίσκει να μιλήσεις. Σε καραγκιόζισα και σένα. Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Τι είναι. Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Όταν ήσουν δεν αυτά. Τι παρευλάκανε, τι, τι παρευλάκανε. Παρευλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν ήταν εκεί. Όταν ήταν εκεί τα δέκα χρόνια στο, στο πανεπιστήμιο και στο, στο νοσοκομείο. Είναι ανεξάρτητο στο άνετα. στο ήταν στο κομμάτι, κάτι μαλάκι σαν σε εσένα. Αν να κάνεις αντίρρητο, <laughs> το. όλη νύχτα Μπορείς την Παρασκευή να βάλεις ε, στη Βουλή στα έδρανα θέλει να λέω μα... και σπολέι με του, το ότι κουράστηκα πολύ, την ώρα κουράστηκα πολύ να μια κουράσι βαριά του μας, μέσα μου, μέσα μου εγώ Κουράστηκα. βλέπω Όχι κουράστηκα. Κουράστηκα να πρέπει να κάνω διαπραγμάτες με τα διαγνωστικά κέντρα και να πρέπει να με βρίζω όσο ο γιατί κάνω περικοπές, κάνω Στο σώμα μου και αράνο Κουράστηκα Κουράστηκα να πρέπει να κάνω την μεταρρύθμιση που την περιμέναν 35 χρόνια και δεν μου κάνει εξή, ούτε να Κουράστηκα Κουράστηκα, τσακιστικά Κουράστηκα Σε βλέπω. Όχι, κουράστηκα Δεν θέλω πια να ζήσω Όρε και βουάρ Όρε και, και βουάρ Δεν μπορώ άλλο Κουράστηκα Στα 25 Να ρε μαντε να μην πονάσου, πω ρε Αποστολή, θέλω να μου κάνεις νεχάρι Θέλω να με βάλει στη συνταγή για μολότοφ την παρασκευή αφιέρωση, γίνεται Γεια σου Αποστολή. Γεια. Που παίζει η στα Χανιά. Στα Χανιά μωρέ. Σούπερ εφέ με 89 και έξι. Ναι μπρε Ναι, δεν σου κάνω πλάγια καθόλου. Αν μα κάνω πλάκα, να ρίξει εδώ πέρα να μου τι Καλά. Να πει, επίσης, να πει στον κόσμο: Ναι, συνταγή ταγία Μολότοφ. Ποια είναι? Τρία τέταρτα βενζίνη, ένα τρίτο άβα. Σκάι Μολότοφ. Και κάνει και του φιάει όλου από μπροστά και κματάδε μέχρι πίσω τον τελευταίο που έχει μπει δικό και δεν είχε μεγάλο βέσμα και τον ρίξανε στα μάτια. Τι μου λε, Συγκλονίστηκα. Ναι, ισχύει Δεν το έτσι. Έτσι όπως είναι. Υπάρχει βιβλίο για αυτό σε λεβέσες τον κόσμο να το ξέρει γιατί θα του και ως τις Ναι, Λεωπράνια, άκουγα τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού για κάπω χιλιάδε θέσει εργασία. Παραγγελιά για την Παρασκευή, αν μπορέσει να το πατρέψεις. υπάρχει μια ταινία, το φινόδωρο Προύσαλη, που του λέει 75.000 δίσκ. 150.000 δίσκ. <συρίζει> λοιπόν, την Παρασκευή θα βάλει το Βενζέλο να λέει θέσει εργασία, αλλά θα ακούγεται από κάτω ο Τσούκα από την ταινία, Τσούκα, <συρίζει> πέτρια στην μπουκιά επάνω τόση ώρα καλό λοιπόν Έλα. παρακαλώ σε παίρνω από Γαλλία για την Παρασκευή μία ατάκα τις μαζικίες που έλεγε ο Σαμαράς με τις θέες εργασίες και από πίσω από μια παλιά ελληνική ταινία που έλεγε 100.000 δίσκοι 200.000 δίσκοι Ο τουρισμός Μπορεί να δώσει 225.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας 80.000 δίσκοι Ο πρωτογενής τομέας αγροτικής παραγωγής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 370 χιλιάδες θέσεις εργασίας μόνον από αυτού τους κλάδους Το παιδί μας έπεσε Κάτω από τη Βεσπά Να βαζούν Να μπα τα μπα Ε, αυτό θα πάει για 300 χιλιάδες Στα σχολεία Γάματα Γράμματα Σπουδά Θέλω να ακούσω εκεί που μετράει ο, ο Μπένι τρομερό Τρομερός για τις τέσεις εργασίες 200.000, εδώ 200.000, εκεί και να παίξει στον χώρο να πίσω που είχε κλέψει τα λεφτά, την τράπεζα που είχε καταχραστεί 101.000, 101.000 και 10. Ορίστε, λέγε η να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μπείς. Λέγε βλάκα, λέγε βλαμένε, τι είναι αυτό το σοβαρό. Θες από την εγγύηση για τους νέους που είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα, αυτό όλο μαζεύει 300 Fetor Gasias, μπορούμε Βρούμε ανά 45.000 θέσεις στον πρωτογενή τομέα, 1 εκατομμύριο 800.000 θέσεις κατά μέσο όρο. 77.000 θέσεις στην ενέργεια, για την ποσότητα του περιβάλλοντος, 1 εκατομμύριο 100.000 θέσεις κατά μέσο Στο χώρο του τουρισμού, 260.000 θέσεις εργασίας, 1 εκατομμύριο 100.000 110.000 κατά Του ηλεκτρονικού εμπορίου, 240.000 θέσεις εργασίας, 1 εκατομμύριο Εκατό μία εκατό μία και... Δέκα χιλιάδες στο γανίση Έχει κανένα έτσι, μαζεμένο που σε βρίζουν όλοι, Δεν με βρίζει κανεί. Τι δεν Τι σε βρίζει, έχει την ικανότητα να του κάνει του άλλου να σε κάνουν να σου πριν πάνω Αμερικά κάτω Α, δεν έχω προσέξει. Λοιπόν, άμα έχει κανένα τέτοιο, ασφαλεί το λίγο. Αρκεί να το επιτρέπει το Ισουρού. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω εσύ και ο Τράγκα. Έχετε δημοκρατία που μιλάτε με αυτό τον τρόπο, Όχι. Ναι, αν νομίζετε έχει τρόπο, περιμένετε τα κοντάριά μα πίσω στο σωτά. Δεν νομίζουμε. καλά, καλά. καλά. Αλλά. Τι καλά καλά συμφωνούμε. Εμένα βγάλω μια Συμφωνώ μαζί σα. جبت τον τον. μαζί σας. Σαν δεν κύριε. Ότι και να λέτε Αλλά. για μας, Αλλά. είναι λίγο το μικρόβο, το δημοκρατία. Έχετε παραπάνω βοδίκη, τι να σας πω; να, να τη δημοκρατία. Βεβαίως, να τυφάω. Σου Πάω τώρα! Έχετε δίκιο κύριε! Ας σας Μα δε σα βρίσκω πουθενά! Μα έκανα εγώ τα νεύρα Τσίπρα! Δημοκρατία, και Δεν Να κάνω μια ερώτηση... Δεν δε κάνεις, όχι μία! Μία, μία! Δεν πάτε να γαμιστείτε! Ας Να πάτε να γαμπτείτε μαρκα. Τι ώρα. Τα σε γαμψό σου λέω. Όλα οι υποσχέσεις. Τόμα ρκα. Κάτσε να γαμψό σου. Άτο και γαμψό. Ακού. Κούσε. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε. Η βλαμμένη. Η αμάξιοι και η δρομερή σοστόμα. Έστε γαλάζιο. Τρε κολόμπελο. Όσοι τον περμοβρίζει. Δεν πεισαι λιγάκι. Εσύ είσαι μεγάλο αλυταρά. Αγαμμιστήτε. Κάτσε να γαμψό. Αλίτη. Νορκωμανί αλίτη. Δεν μπορώ szaj gośmy po